Έλα, να σου είπε, <συσκοί> που μένετε. Που μένει, λεπ, που μένε, περιοχή στον κόσμο μου. Καλά εντάξει, αυτό το ξέρα στο, Λέ... Στον νέο κόσμο <συσκοί> μου. Εκεί πώ τη εσά... έλεγω. Ελάτε πήρε να μην έχετε πούμε μια χαρά τι ωραία. Πιρέα όπου είδαμε όταν είχα μια εκπουμή σαν να μην χιώνει. Τι φάση είναι εδώ. Δεν ξέρω άλλο κόσμο. Απόκλη, απόκλη. Και... Δηλαδή ούτε μια χαρά να έχει να παίξει να ρίξει να χιώνει κάπου. Λοιπόν, ήθελε να πάρω μέρο. Να αποκλειστεί την Ευρώπη τεχνείου κάπου, Καμία χαρά δεν σα δίνει. Καλά εντάξει, δουλεύω το γράφου και. <σίλυνα> <Κι'> δεν δε υπάρχει να πούμε. Ήθελα να πω, λοιπόν, από τότε που έφυγε ο Ακατανόματο. Γεια σα. Έχω πέο και μούση. Έλυσα <σίλυνα> το εξή πρόβλημα. Μπορεί να χάσετε εσεί τη χαρά να τον βλέπετε κάθε σημεράκι εκεί πέρα την ώρα που πέναζε. Αλλά εγώ βρήκα τη δουλειά μου γιατί είχα το πρόβλημα ότι δεν μπορούσα να συντονιστώ. Στο πρώτο τη μία. Γιατί το βάζαρε παιδί μου μία και κάτι, αλλά καμιά φορά ο άλλο ο παπάρα καθόνε και παραπάνω. Ε, Ωρα, εσάς, τώρα εντάξει, έφτιαξε λίγο το πράγμα. Βάζω και μία παρατέταρτο και δεν με χαλάει, α Έρχονται καλύτερε μέρε. <laughs> <laughs> Όσο γι' αυτό δεν σου λέω τίποτα. Είναι σαν να μην σου λεωθένει τι υποσχοπήσει. Αυτό. Στι εκλογέ δεν έχει πανήγει. Στις εκλογέ εκεί θα γίνουμε μαδονόνη. Yeah, θα, yeah. θα, θα κοιτάμε yeah. ποιο θα τον πιει λιγότερο. Ποιο θα φάει καλύτερα, α πούμε. Ποιο θα φάει είναι γνωστό. <laughs> Είμαστε <laughs> σταθερή <laughs> επιλογή. <laughs> Γιατί δεν βάζετε την κουνούμαλα και σε σόβρακα Να έχουμε μπροστά το σφυροδρέπανο Πας και γίνει τίποτα Ξέρεις γιατί. γιατί Γιατί το τραγούδι αυτό Πάντα θα λέει κουνούμαλο Γιατί το τραγούδι αυτό Κουνούμαλα Πάντα να λέει μου μαλλό! Μα μουσικ... Το φέραστο σήμερα. Θέλω το σφυροδρέπανο να μου σηκωθεί. Βγάλτε σόβρακα, σα παρακαλώ. Μήπω το σφυροδρέπανο να το βάλουμε πίσω. Για πίσω δεν ξέρω. Εγώ είμαι με την προφίλ. Εννοώ για να αναδειχθεί γιατί μπροστά δεν δε θα κάνει γκάπ. Θα κάνει Βάλτε πίσω, να δοκιμάσουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Α. Μ' αρέσει που είσαι ανοιχτό οριζόντων. Πίσω για να απλώσει το λέω, παιδί μου, να φανεί καλά το σφυροδρέπανο. Τι να κάνουμε, πίσω, πίσω, όπου θε. Ναι, καλημέρα Καλημέρα Θα μιλήσουμε εκεί στα παιδιά Ναι ναι εδώ τα παιδιά είμαστε μιλήστε Άμα στα παιδιά... Κάνε τα παιδιά, τα παιδιά. Εγώ ρε φυλαράκω, σα ακούω έτσι κάθε μέρα και σα γουστάρω πολύ. Αλλά θέλω να πω το εξή: Ο κόσμο δεν καταλαβαίνει. Εγώ λέω να φέρουμε τον κουτσούπα. Ακούμε να δει τι που θα γίνει δουλειά. Τα τραγούδια θα έχουμε χιόνια ποτέ. Γιατί όλη αυτή η μπουλή του κουγουένα, μη κουμουνιστέ, είναι ελευθερόπαιτα. Και θα πάνε μόνοι μετά να μαζεύουν και το χιόνι. Μετά από αυτό που θα γίνει, να πούμε να μα βάλει ο κουτσούπα ανώτατο μισθό 1500 ευρώ. Μισό επιφέρεται Τέλο πάντων. Και... Κάτσε να σου πω λίγο. Κάτσε να α πούμε και μετά θα μου πει. Δεν ξέρω να είναι καλή ιδέα. Δεν, δε, εγώ διαφωνώ. Γιατί? Διαφωνώ Εχώρα, γιατί ξέρ사람. μέσα από τα προβλήματα γινόμαστε καλύτεροι. άμα τα καθαρίζουν όλα οι εκπνίδε, τι θα κάνουμε μετά. Ό καλή αυτή είναι λεβέτα παιδιά. Θα αποκαλυφθεί η μπήχλα τη Αθήνα, η Βροιά, η Συχαμάρα. Καλύτερα όλα λεφτά να τα σκεπάζε όλα να τελειώνουμε. Όλα λεφά, φέρουν και ωραία. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε το θάρρο να αναγνωρίζουμε τα λάθη μα και την διάθεση. Να μαθαίνουμε από αυτά και να γινόμαστε καλύτεροι. Διδασκόμαστε λοιπόν και προχωράμε. Παπάρα, Τσέγκο. Και όσο για τα ραφάλια τώρα, αυτά τι τα θέλουν τα ραφάλια. Τι τα θέλουν τα ραφάλια, αφού πάλι άμα γίνει πόλεμο, είμαστε όλοι μαζί να επιτρέψουμε να φάμε του Τούρκου όλου. Δεν πρέπει να έχουμε τίποτα. Στο λαό να τα δώσουμε όλα. Όλα στο λαό. Και όλα, και όλα, θα... τι θα κάνει ο λαό, μαλλλλίκο, ο λαός θα τα χαλάσει. Ό, παρε... Θα τα σπαταλήσει, ξέρει ο λαό, όχι. Πράγμα, Γι' αυτό πάρε ραφάλ να έχουμε. Συνεργούν. Παρακαλώ. Γεια σα, Σουάγγελο, είμαι απόγευμα Α, μάλιστα, τι κάνετε, κύριε Άγγελε. Άγγελε, τι μου κάνετε. Καλά, εσεί. Ήταν την προηγούμενη Βλοκάραν όλα γιατί είχε πάρα πολύ χιόνι. Έχει πάρα πολύ χιόνι. <Κι> και... Εδωροφο... Ναι. Μπάτσι δεν τίποτα, γιατί και τι τυφιέ. Και έχουμε στείλει κάτι για να το Και τα δεν πετάξανε γιατί τον πιλότο Ναι, τον έχει την πίστη τη και λέμε. Ναι. ο μπάμπουρα, λέμε. Το εγώ. Ναι. Μπάμπουρα. Ο Φουσέκη. Όχι είχε καλά μπάμπουρα, αυτό ο οποίο είναι στην κομπίτσια με νεκάκι. Όχι αυτό. Ο Φουσέκη είχε καταφέρει μέχρι και υποβρύχιο, φίλε μου, αμίγο, να κουνήσει και αυτή η άχρηστοι του πήρε μία μέρα για να στείλουν το στρατό. Αποτύχει, δεν πέθανε κανένα. Να πούμε και ένα ισπανικό. Να πούμε. Κατέμι, βέτε λαμνιέρδα. Άρα λαμνιέρδα, το, το, το έχω ακούσει αυτό. Αυτό το έλεγε και ο αστυνόμο στο Κάζα του Παπέλ. Ναι, δεν δε θα το στείλει στην ημέρα, όμω και όταν έρθει να ξαναψηφίσουν, πάνε τον κόλο του και τα θα του πέτυχαν να τα ξεχάσουν όλα. Το μόνο επιτυλικό κράτο που είδα, αυτό να σου πω και κλείνω, το μόνο επιτυλικό κράτο που είδα ήταν το ρουβίκονα με τα φιάρια να πάει να σηκώσει ένα δέντρο που είχε πέσει. Ε, και αυτό ο ρουβίκονα, μήπω πετάξαν και τρικάκια στα χιόνια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώ. Ορίστε φτιά, που λέτε φτιά, ότι δεν είναι οπλοφορείο ο ρουβίκονα, τι είναι αυτά τα φτιάρια που τα φτιάνε, στο... τι είναι, δεν είναι οπλοφορία. Γιατί άλλοι στην Αλεξάνδα σου πετάγανε χιονόμπαλε στα κολάδια, τι είναι, δεν είναι οπλοφορεία αυτή. Πρέπει να βγάλουν βγ Επιχειωνιού, σαν το ιδιώνυμο. Όποιο κρατάει χονόμπαλα να παίρνει άλλα δύο χρόνια. Σωστό. Κάτι να μην τι βάζουμε και ιδέε. Κόφτει αυτό καλύτερα. Καλό μεσημέρι, Αποστολή. Καλό. Τιμή μου, χαρά μου. Θα ήθελα να δώσω τα ευχαριστώ σε εσένα και στο Θήμιο. Θα σα ακούω εδώ και χρόνια. Δώστα. Με... Δέκα. Α, α, άλλα λέω, άλλα λες. Ωραία και. Α, δεν άκουσα τι είπε. Δεν ίδια. πειράζει. Ίδια. Τι, από πού τηλεφωνεί. Από την Ισπανία. Ω, κοχώνε. Κοχώνε, ναι, δεν είμαι άλλο. εντάξει, ο, δεν πειράζει κι εσύ. Ήχονται πούτα κι εσύ. να γιατί... τι είναι μια χούφτα Μια να Δεν είναι καμιά ναι. μεγάλη πόλη. Ναι. Εγώ με ένωσε ένα χουριδάκι απ' Λοιπόν, βασικά ήθελα να πω πώ την παλεύετε και ότι κάποτε θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Θα ήθελα να θέσω το θέμα. Έχει μπει μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια. Όχι. Είσαι ακόμα στην ουρά, ε. Μου είχα κάποτε κερδίσει κάτι εντράδα, κάτι στήρια, εισιτήρια εντράδα, ξέρουμε. Αλλά τελικά δεν πήγα. Ε, πού να περιμένει, πού... ε... λογικό είναι. Η ουρά φτάνει μέχρι την Πατσελονέτα. Ε, συγγνώμη, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το πιο σημαντικό για μένα εδώ είναι η συνείδηση του κόσμου. Ε, Και εδώ το από... ίδιο. Μια συνείδηση που την έχουμε ψάχνει σαν συνείδητο με το κι άλλη Ακριβώς. Εδώ... Ε, ένα κοριτσάκι τεσσάρων χρονών που πηγαίνει σε ένα καλό σχολείο που εκεί του δείχνουν πώ να λένε αυτό που νιώθουν, τι είναι αυτό που νιώθουν, πώ να μιλάνε χωρί να χρησιμοποιούν βιαιότητα, δηλαδή κομμουνικαθιών, no η επικοινωνία χωρί βία. Στην oh. Ελλάδα αυτέ οι ιδέε δεν υπάρχουν ακόμα. Λοιπόν, μιλάω πολύ. Μιλά πολύ. Πού θε να πάει αυτή η συζήτηση. Πού θέλω να πάει. Τό, σε ρωτάω, αν, αν, αν βαριέσαι αν θα ήταν ενδιαφέροντα. Ε, βαριέμαι τώρα την αλήθεια, αλλά, εντάξει, μίλα. Εντάξει. Τα ε... πεις πολλά? Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτό μόνο λίγο. Τέλεια. Λοιπόν. Άγιο και από το Σαν Θελίου και αυτό, αυτό λίγο περισσότερη συνείδηση. Η ψυχολογική υγεία είναι σημαντικό. Στην Ελλάδα σχεδόν δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πότε. Στην Ελλάδα μια πώς. ψυχική υγεία που την έχουν όλοι. Χαμός. Στη... Της ψυχικής υγείας το φορές... κάγκελο γίνεται. Ναι, με κάνει να κλαίω κάποιες φορές που βλέπω τους πολιτικούς μας. Μη μου να... κλαίσαι, αγάπη το... μου, μην μου κλαι Μη κλαις αγάπη μου, να, να τους, τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η ψυχική υγεία του κόσμου έτσι που ένας άνθρωπος μετά από αυτά που έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό πόσο μπορεί να δέξει Κόσμος πάει και έρχεται και ο κόσμος δεν αλλάζει Μηνε πάντα. Μου να σκάσει από τη δίλια σου εδώ στο εξωτικό ήμιο είχαμε και ρεύμα και νερομπόλικο και λίγο Χιονάκι για να χαρεί το μάτι μα. Δεν πήγαμε για δουλειά γιατί όλοι εσεί οι κακομύρεδε ήσασταν αποκλεισμένοι. Εμεί mm? βγάλαμε το Fidel Trio πάλι. Σα ξελασπώσαμε συγχαμένοι. <στα> τι ωραία, τι, το, τι χαρά έχω πάρει, δεν λέγετε μου που ψάχνω, εκεί. Η χαρά Κα... του μαλάκα θα λέγαμε. Ε, τι λε? Ενώ μπορεί να έλεγε κάποιο η χαρά του μαλάκα, λέω. Κάποιο άλλο, όχι εσύ. Όχι εγώ. Και όχι εγώ. Όχι. Εγώ. Λοιπόν, αν δεν είχαν αποκλειστεί αυτοί οι δημοσιογράφοι, δεν θα μάθαναμε τίποτα. Θα τα φάβανε κάτω από το χιόνι. Αλλά αποκλειστήκαν αυτή και μάθαμε και κανένα χαμπέρι. Λοιπόν τώρα για πάμε επει Είναι η μητέρα τη Μαθήσα ah, τι καλά και σε περίμενα πώ και πώ. Να κάνουμε λοιπόν, λίγη επανάληψη. Ναι, ναι, λίγη έτσι, ναι. Τα, βασικά, τα πάνω πάνω, δεν θα ωραία. Λοιπόν, επειδή είναι η μητέρα της μαθήσης, όπως προείπα με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ ξυπνάτε, με την έννοια του τσίπρα ξυπνάτε Μα δεν είναι, είναι ότι κάνουν και ισχυρή αντιπολίτευση και λοιπόν, δεν να την ναι, ναι, ναι. τώρα. Γι αυτό, γι αυτό είναι έχει... σοβαρή και το σοβαρό κάνει εντύπωση. Γι' αυτό έχετε στο στόμα Να το στόμα. Λοιπόν, περίμενε λίγο να σου πω κάτι. Ε, όταν ένα πρωθυπουργό έχει πει ότι μπορεί να είχαμε 16.000 νεκρού, αλλά σώσαμε τον τουρισμό. Είχαμε 16.000 νεκρού. Ω προ του νεκρού, βεβαίω. Όμω, σώσαμε τον τουρισμό, ταυτόχρονα ναι, θρυνήσαμε πολλού νεκρού. Παπάρα, Τσέγκο. Ε, δεν ασχολήσαμε κανέναν άλλον πρωθυπουργό. Ούτε με το Σιμίτι, ούτε με το Σαμάρα, ούτε με τον Καραμαλί. Με κανέναν. Είναι μακριά. Για πες, λέω, εγώ θέλω να μου πει, τι να λέμε. Πώ να το μακράν, λέμε. και, και εμεί τα λέμε όπω να λέμε, να έχουμε Μια καθοδήγηση από μια σιριζέα α πούμε. Είναι μακράνο ο δεύτερο προθυπουργό, ο πιο συχαμένο προφυπουργό που βγήκε ποτέ στην Ελλάδα. Και ο θύμιο είναι ο πιο εμονικό άνθρωπο πάνω στη. Είναι εμπονικό, το λέω κι εγώ, Κάτω αλλάζει το. το ζώδιο, αλλάζει. Από τον άλλο μήνα φεύγει ο ανάδομο και φτιάχνετε τα πράγματα. Έχει γαμιθεί τώρα, όντω, την εμονή το έλεγε. Α, έχει επαφτωθεί στην εμονή. Τι ποτέ να αποφασίσει τίποτα άλλο επαφτωθεί που είναι Δε, δεδομένοι. Το ζώδιο δεν έλεγει τίποτα, εμονή έλεγε. Εμονή καπέλο. Ναι, ναι. Εμονή και αυτέλε. Λοιπόν, ρε Λαχάρη, καταλαβαίνετε. Αν θα πάρει. 273... απέφευγα από νωρίς. 274 ευρώ η κιλοβατόρα και η Η ευρώ κυλόταν, ευρώ. νόμιζα, παιδί μου, λέω που πήγαν οι κιλότες, Τα ύψη. Λε... Από ζαχαρωτό ήταν ακριβές, παλιά. Γερμανία αγοράζει περίπου 170, θα παρακαλέσω τον Καλαμούκη να διαβάσει και τις άλλες όσο αγοράζουν την κιλοβάτιωρα. Κάτι άλλο τώρα. Ο Ανδρουλάκης πήρε το κόμμα από τις τη σχορεμένη τη από 5% και το έχει πάει 15% από ό,τι λένε οι δημοσκοπείς. Α, μ' αρέσει τώρα τι δεχόμαστε. Είναι τώρα Άντε, για το Ανδρουλάκη. Άντε. Περίμενε, περίμενε. Έτσι δεν είναι. Ναι, το... αλλιώ είναι. Έτσι. Είναι. Λοιπόν, Έτσι. Οπότε, για ποιο λόγο δεν θέλει. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν θέλει εκλογέ. Μήπω περιμένει κι αυτό να οριμάσουν κι άλλο οι συνθήκε. Μπορεί ε. να φοβάται το ΣΥΡΙΖΑΡ ότι θα κάνει την έκπληξη και θα εκτοξευθεί ξαφνικά. Ξέρω εγώ. να δημοσιοποι... παίζει αυτά. Μήπω οι δημοσκοπήσει είναι μαϊμού. Και κάτι άλλο, ρε φιλαράκο. Α, χρόνια... Να σου πω, ρε φιλαράκο, τόσα χρόνια μια μπουρδελότσαρκα δεν έχουμε πάει μαζί. Ε, τα έχουμε πει μια μπουρδελότσαρκα. Είναι ένα καινούριο μπουρδέλο εδώ και δυόμιση χρόνια πυρό. Του το καλύτερο γάμο του Δεν έχω ακούσει να είναι καινούριο Αλλά τέλο πάντων ναι, εντάξει, με Είχε και παλιά και... χρήση θυμάμαι ναι, και, παλιά, και... και παλιά το φυλάγανε και πολύ Μπράβο θυμάμαι μπροστά Μπράβο, Με τα μπρά, βαριά τα μπρά, αυτοκίνητά και... του. Όχι πολύ μακριά τώρα, τώρα, πρόσφατα. Ωρα, Πάντως εγώ σου μιλάω για την καινούρια Ναι μιλάμε... ναι δεν είναι δυνατό να μιλούσεις Για την παλιά δεν πίστεψα κάτι τέτοιο Απλά Ο, λέω Δεν θέλω Δεν θέλω και που μιλάμε τόσο μου είναι γιατί que to. Ya tizaste